Ήδη από αύριο ξεκινάει η πέμπτη εβδομάδα του Πάσχα και αύριο η Εκκλησία μας μας προβάλλει μία γυναίκα αμαρτωλή, πόρνη η οποία επίστευσε και η οποία ακολούθησε τον Κύριο μία πόρνη και αυτό μη σας εντυπωσιάζει διότι ο Κύριος έτσι δήλωσε ότι εγώ ήρθα να σώσω τους αμαρτωλούς και όχι τους δικαίους ὸ ήρθαν καλές δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνια μία λοιπόν από αυτές τις γυναίκες τις αμαρτωλές ήταν και η Αγία Φωτεινή Σαμαρίτης, την οποία νεορτάζει αύριο η Εκκλησία μας. Και αξίζει να πούμε δύο λόγια για αυτήν, η οποία βλέπετε πόρνη μέν στο σώμα, αγαθή και καθαρή όμως στην καρδιά. Και θα μου πείτε πού το βλέπεις αυτό, Πάτερ, ότι είναι αγαθή και καθαρή την καρδιά. Ο Κύριος κάτι είπε, αν θυμάστε. Είπε ότι μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Μακάρι η ευτυχής, λέει, είναι αυτοί που είναι καθαροί στην καρδιά, διότι αυτοί θα γνωρίσουν τον θεων Και αν αύριο προσέξετε το Ευαγγέλιο, θα δείτε ότι η γυναίκα αυτή γνώρισε τον Θεό όταν ο Κύριος της είπε ότι εγώ είμαι ο Μεσσίας αμέσως το πίστεψε και αμέσως έφυγε να πάει να διαλαλήσει στους πατριώτες της τους Φαρισαίου, τους Σαμαρίτες ότι εγνώρισα τον Μεσία ελάτε να τον γνωρίσετε Το σώμα βρώμικο, η ψυχή όμως καθαρή, τόσο καθαρή που μπόρεσε να γνωρίσει τον Θεό. Πολύ καθαρότερη από τις δικές μας τις ψυχές, οι οποίοι δυστυχώς δεν γνωρίσαμε τον Θεό ακόμα. Δεν γνωρίσαμε την αξία του Θεού, δεν γνωρίσαμε το τι πρέπει να κάνουμε για τον Θεό αυτή χωρίς να της το υποδείξει κανείς έκανε τη φοβερία εκείνη θυσία εκείνη την ημέρα να κατέβει στην πόλη της Αμάρια και να ξεσηκώσει μεσημεριάτικα όλους τους Αμαρίτες όλους τους Αμαρίτες η Αγία Γραφή δεν κάνει λάθος έτσι λέει έφτασε λέει πάσα η Σαμάρια το πάσα η Σαμάρια σημαίνει όλοι οι Σαμαρίτες Έφτασαν εκεί που ήταν ο Χριστός, για να γνωρίσουν τον Χριστό. Φανταστείτε με τι πειθό, με τι λόγια τους έπεισε όλους να ξεσηκωθούν. Και ποιος, μια αμαρτωλή γυναίκα, μια πόρνη γυναίκα που κανείς δεν της δίνει σημασία. Και όμως ήταν τόσο τα λόγια της, θα λέγαμε λόγια πίστεως, Λόγια συνταρακτικά συγκλονιστικά που συγκλώνησαν όλες εκείνες τις καρδιές των Σαμαριτών που εκφύσεως ήταν και εχθροί των Ιουδαίων. Για συγκριθείτε και να συγκριθούμε μαζί της. Ποιος έχει καταλάβει την αξία του Θεού. Γιατί αν έχει καταλάβει την αξία του Θεού και έχεις γνωρίσει τον Θεόν τότε δεν θα σε κρατάει τίποτα προκειμένου να ακολουθήσεις τον Χριστόν. Δεν θα υπάρχουν εμπόδια στην επικοινωνία σου με τον Θεόν. Αλλά βλέπετε, τον Θεό τον θέλουμε μόνο για τις δύσκολες στιγμές και όχι για κάθε μας βήμα. Αλλά άμα δεν τον θες για κάθε σου βήμα, δεν θα τον έχεις ούτε στις δύσκολες στιγμέ σου διότι το πλησίασμα εκείνο στη δύσκολη στιγμή θα είναι περιπτωτικό, θα είναι περιστασιακό, δεν θα είναι σαφές και μόνιμο. Εσύ που γνώρισες τον Θεόν, που σε αξίωσε ο Θεός να τον πλησιάσεις, να τον ειδεί, να τον γνωρίσεις, να τον βάλεις μέσα σου με τη Θεία Κοινωνία... Εάν δεν τον γνώρισες ακόμα είσαι άξιος μυριών κολάσεων. Και εσύ και εγώ είμαστε άξιοι για τη γένα του πυρός, εάν ακόμα δεν με τον Θεό. Δεν είναι δυνατόν να τον γνωρίζει μια πόρνη, δολολάτρισα. Και εμείς που είμαστε μέσα στην Εκκλησία να μην έχουμε καταλάβει ακόμα περί πρόκειται. Πού είναι οι θυσίε μας για τον Θεόν. Τι κάναμε για τον Θεόν. Μπορείτε να βρείτε μόνοι σας. Εγώ ψάχνω και δεν βρίσκω τίποτα. Γιατί όντως δεν έχω κάνει τίποτα. Εσείς μπορείτε να βρείτε κάτι. Μπορείτε να εντοπίσετε μέσα σας μια θυσία που κάνατε για τον Θεόν. Άρα λοιπόν είμαστε οι χριστιανοί του γλυκού νερού. Όπως έλεγε ο αείμνηστος διδάσκαλό μας. Είμαστε οι γλυκανάλατοι χριστιανοί οι οποίοι απλώς φινέτσα έχουμε όψι έχουμε χριστιανού αλλά μέσα στο βάθος τι να υπώ μην πω βαριά κουβέντα και αδικήσω κάποιους αλλά αν κρίνω μόνο από τον εαυτό μου βλέπω ότι δεν έχω καμία σχέση με τους πραγματικούς χριστιανούς εκείνους που θυσιάστηκαν για τον Θεό και έδωσαν και το αίμα τους για τον Θεό η Αγία Φωτινή, η Σαμαρίτη, στη συνέχεια όχι μόνο αυτή, αλλά και όλη της η οικογένεια, τους έπισε όλους και έγιναν Άγιοι. Είναι όλοι οι μάρτυρες. Η Αγία Φωτινή, τα πέντε της παιδιά, ο ένας, της, ο ένας ε, πώς τους λέγανε αυτούς που την ακολουθούσαν, ένας, εμας περιπτώσει, δεν μπορώ να θυμηθώ, από αυτούς που είχαν κοντά εκεί τους υπηρέτες τους. Έπεισε έξι-εφτά άτομα να γίνουν χριστιανοί και εμείς δεν μπορούμε να πείσουμε έναν να έρθει στο κύριο μας. Έναν δεν μπορούμε να το πείσουμε. Γιατί, ξέρετε γιατί. Γιατί δεν πιστήκαμε εμείς ακόμα, οι ίδιοι. Την αξία του κηρύγματος και την αξία του λόγου του Θεού δεν την έχουμε καταλάβει ούτε εμείς. Και αφού δεν την καταλάβαμε εμείς δεν πρόκειται ποτέ να πείσω με κάποιον άλλον. Και να γιατί το λέω, ορίστε, ορίστε. Γιατί δεν πιστήκαμε, το βλέπετε γιατί δεν πιστήκαμε, μετρηθείτε. Γιατί αν είχαμε πιστεί, για την αξία του Λόγου του Θεού δεν θα υπήρχε κάποιο οποιοδήποτε εμπόδιο για να έρθω στο Λόγο του Θεού. Εμείς για το ψηλουπίδημα δεν μπορώ γιατί κουράστηκα, δεν μπορώ γιατί έχει τηλεόραση, γιατί δεν μπορώ γιατί έχω αυτό, γιατί δεν μπορώ γιατί έχω γάμο, γιατί έχω βαπτίσια δεν ξέρω τι έχω. Παράδειγμα λοιπόν προς μίμηση μια αμαρτωλή η οποία γνώρισε τον Θεόν είδε τον Θεόν γιατί είχε την καθαρή καρδιά, για να επαληθευτεί ο λόγος του Κυρίου ότι μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Και μετά από αυτά τα εισαγωγικά, θα συνεχίσουμε στο 18ο κεφάλαιο των παροιμιών του Σολωμόντος, και σας θυμίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει τον τρίτο και τέταρτο στίχο του κεφαλαίου είχαμε πει στο προηγούμενό μας κήρυγμα ότι ο πάτος της κόλασης είναι πολύ χαμηλά και ο άνθρωπος για να φτάσει εκεί πηγαίνει όπως πηγαίνει το λιθάρι πέφτοντας από το βουνό κάνει άλματα πέφτει στην πλαγιά ξαναπέφτει παρακάτω αλλού χτυπάει, ξαναπηδάει ο βράχος πάει παρακάτω, πάει παρακάτω και μετά από 10-15 χτυπήματα φτάνει εκεί στη θάλασσα όπου και βουλιάζει έτσι είναι και η πτώση του αμαρτωλού ο αμαρτωλός δεν θα πάει κατευθείαν στην κόλαση. Η κόλαση έχει πατώματα. Δεν θα πάει κατευθείαν στον πάτο. Ο κολλασμένος, ο αμαρτωλός, ξεκινάει από το μικρό. Από εκείνο που λέμε συνήθω δεν πειράζει. Δεν γίνει τίποτα. Θα το έχετε πει και εσείς πολλές φορές. Και όλοι μας το έχουμε πει, αυτό το καταραμένο δεν πειράζει. Δεν το είπαμε όμως ποτέ το δεν πειράζει αν πρόκειται για καμιά κοινωνική εκδήλωση. Δεν είπαμε ποτέ το δεν πειράζει όταν πρόκειται να κάνουμε μία επίσημη επίσκεψη, όταν είμαστε κάπου προσκεκλημένοι. Εκεί και άρρωστοι και οτιδήποτε θα σηκωθούμε διά της βίας και θα πάμε. Το δεν πειράζει το λέμε μόνον όταν πρόκειται δια τις ιερές μας υποχρεώσεις που είναι οι σχέσεις που κανονίζουν τις σχέσεις μας με το Θεό εκεί το δεν πειράζει είναι και μία πτώση δεν πειράζει το μικρό το αμάρτημα δεν πειράζει η πολυλογία δεν πειράζει η κατάκριση δεν πειράζει η καστριμαργία δεν πειράζει το ψεματάκι. Και από εκεί το δεν πειράζει, πάμε σε άλλο χτύπημα της πέτρας του εαυτού μας που κατρακυλάει και πέφτουμε σε ένα πιο βαρύ δεν πειράζει. Δεν πειράζει και η κακολογία, δεν πειράζει και η εσχρολογία, δεν πειράζει και το ένα, δεν πειράζει και το άλλο και πάμε παρακάτω ακόμα και συμβαίνει αυτό που λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο ότι... Εάν άρξομεν καταφρονήν των μικρών, έπειτα τα μεγάλα ήξομεν ταχαίως. Εάν αρχίσουμε να περιφρονούμε τις μικρές αμαρτίες και να λέμε τον Ιτσεβό που έλεγαν οι Ρώσοι, οι Ρώσοι, οι αχροίοι Ρώσοι, οι κυλισμένοι στην αμαρτία που έλεγαν Ιτσεβό, δεν πειράζει, δεν είναι τίποτα. Και ήρθε μετά το σφυροδρέπανο του κομμουνισμού και τους έσφαξε όλους, και δεν άφησε κανέναν, εκείνοι οι Ρώσοι το πλήρωσαν τον Ιητσεβό, όπως θα το πληρώσουμε και εμείς. Για πήγαινε πες σε κάποιον, έχει κήρυγμα εδώ, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Έτσι δεν θα πει. Και όπως σας έχω πει, δεν είναι δικιά μου προσβολή αυτό που δεν έρχεστε με γιά μου, με χαρά μου, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Σας το έχω ξαναπεί. Αν το λέγω και το τονίζω και το υπερτονίζω είναι για το δικό σας το καλό, δεν είναι για μένα. Εγώ πως μου λέγει ο Μακαρίτης ο διδάσκαλός μου, εγώ το μισθό μου θα το πάρω για αυτό που ήρθα. Και μόνο που ήρθα, εγώ το κρέος μου το έκανα. Δεν έρχομαι για να δοξαστώ, έρχομαι για να δοξάσω τον Θεό. Προς δόξα Θεού γίνεται το κήρυγμα. Λόγος του Θεού ακούγεται. Και ευωμένως αυτοί οι οποίοι λένε τον Ιτσεβό στο Λόγο του Θεού το δεν πειράζει, προσβάλουν όχι εμένα, αλλά προσβάλουν τον Θεό. Εκείνος υφίσταται την προσβολή, εκείνος υφίσταται την περιφρόνηση. εκείνον βάζουμε στο περιθώριο και προτιμούμε άλλα πράγματα. Όταν λοιπόν μας είπε ο Λόγος του Θεού πέσει ο αμαρτωλός και φτάσει στον πάτο της κόλασης, η βάθος κακών, με τις κατρακύλες της απανοτές που θα έχει, τότε τι γίνεται, μας είπε το έσχατο πάτος της κόλασης, ξέρετε ποιο είναι, η περιφρόνηση των θείων. Σου φαίνεται μικρό, δεν είναι μικρό, μεγάλο, τεράστιο περιφρόνησης των Αγίων η περιφρόνησης της Θείας Κοινωνίας η καταφρόνησης αυτό που ζούμε σήμερα από τους άθεους και τους κυβερνήτες μας που τους μιλάς τους λες για τον Θεό την Εκκλησία τον είμαι Σταυρό πέρα βρες. δεν τους νοιάζει καταφρόνηση ποιο Σταυρό ποιο δεν υπάρχει Σταυρός δεν υπάρχει Χριστός για αυτούς, δεν υπάρχει Παναγία, δεν υπάρχουν άγιοι. Εδώ είναι ο πάτος της κόλασης. Εδώ στον πάτο της κόλασης είναι η μασονία που τους έχει μαζέψει όλους αυτούς και τους έχει κάνει θυράματά της, τους έχει γράψει στα, στα, στα, στα, στα διπτυχά της, τα τους έχει γράψει. Εκεί κάτω είναι, εκεί η κατα Ποιος Θεός δεν υπάρχει Θεός Πέφτοντας Πέφτοντας πέφτοντας, πέφτοντας, πέφτοντας, πέφτοντας ρούκουλα, ρούκουλα Ρούκουλα φτάνουμε στο σημείο Ποιο Δεν υπάρχει τίποτα Φάγαμε την αμαρτία Με την κουτάλα Και πλέον μετά Όλα διαγράφονται Εμείς τα διαγράψαμε Ο Θεός δεν τα διαγράψε Ούτε ο Θεός πρόκειται να διαγραφεί Όσο και αν θέλουμε εμείς. ο Θεός θα εμφανιστεί μπροστά μας, ο Θεός θα έρθει, θα εκπλαγούμε δυσάρεστα, θα επαληθευτεί αυτό που λέει η Αγία Γραφή: Το όψοντε, εξεκέντησαν. Θα εμφανιστούμε μπροστά σε αυτόν που βλαστημήσαμε, σε αυτόν που βρίσαμε, σε αυτόν που εξεκέντησαν με τη λόγχη οι Εβραίοι επάνω στο Σταυρό. Μπροστά του θα εμφανιστούμε και τότε θα δείτε τι μανούλε θα κλάψουν εκεί την ημέρα. Καταφρονεί λέει, αλλά άκου τι λέει παρακάτω, αυτός καταφρονεί, όμως ο Θεός τι, ο Θεός τι, όταν καταφρονεί τον Θεόν, η καταφρόνια στον Θεό σημαίνει τι, ατιμία και όνειδος, γίνεσαι συχαμερός πλέον. η αμαρτία σου, όχι ο Θεός θυμηθείτε στον Γολγοθά ο Κύριος του συγχωρεί το θυμάστε αυτό αυτοί δεν θέλουν ε? είναι η καταφρόνια της συγχώρησης του Θεού σιγά μη μας κάνει τίποτα το αίμα αυτού εφημάσκε επί τα τέκνα ημών λέγανε και γελάγανε να το αίμα μέχρι σήμερα χύνεται ακόμα αίμα και κάτι. περιφρονούσαν, καταφρονούσαν και περιγελούσαν και σήμερα ποιος είναι αυτός ο λαός μπορεί ο κόσμος να τους δοξάζει αλλά όλοι ουσιαστικά τους έχουν εισατιμίαν και όγιδος είναι ο άτιμος λαός ο κατηραμένος λαός αυτός που, τον, που αυτοκαταράστηκε τον εαυτό του και είναι η ντροπή όλου του κόσμου μην κοιτάτε ότι ο διάολος και οι δυνάμεις του σκότους προσπαθούν να τον ξανασηκώσουν και να τον κάνουν κυρίαρκο. Είναι ο άτιμος λαός, είναι ο τροπιασμένος λαός. Και αυτό συμβαίνει με τον καθένα. Άψες τον Θεό, απομακρύνθηκες από τον Θεό, γύρισε στην πλάτη του Θεό, εσύ θα τα πάθεις. Του Θεό δεν του κάνει τίποτα σαν να βγεις έξω στην μπαλκόνι σου, στην ταράτσα σου απάνω ανέβα, σκαρφάλωσε, σκαρφάλωσε πάνω στην πολυκατοικία, την ψηλότερη πολυκατοικία και φτύσσε επάνω τον ήλιο να τον σβήσεις. Τα σάλιας το ξαναγυρίσεις στη μούρη σου. Αυτό θα πάρεις. Φτύνε, φτύνε, φτύνε. Αυτό κάνεις το Θεό. Όσο και να φτύσεις, όσο και να φτύσεις, ο Θεός ούτε στο ελάχιστο δεν κινδυνεύει από τα σάλια τα δικά σου τα σάλια στο γυρί σου, στη μούρη σου θα νιφτείς με τα ίδια σου τα έσχη αυτό παθαίνουν αυτοί οι οποίοι καταφρονούν αυτοί όμως για κοιτάτε τι λέει είναι στον πάτο είναι στο της κόλασης αυτή για φανταστείτε τώρα σπουδαίο πράγμα για τον Θεό ποιο, να τον βρίζει ο διάβολο. τι άλλο περιμένει ο Κύριος από τον διάβολο να βρίζει Σιγά μην το προσβάλλει. Γιατί ξέρετε υπάρχουν και μερικές φορές που από τι σύμβρης κάποιου δοξάζεσαι αντί να ντρέπεσαι. Εξαρτάται ποιος σε βρίζει όπως μου είπε κάποτε κάποιος. Εξαρτάται ποιος σε βρίζει. Αν σε βρίζει κανένας Άγιος να ντρέπεσαι όντως. Αν σε βρίζει αμαρτωλός να σε χαρά. Τιμή. Τιμή σου να είναι το ότι σε βρίζουν η Αμαρτολή και η Ασεβή. και συνεχίζουμε τώρα συνεχίζουμε διότι η επόμενη διοστήχη είναι και αυτή πολύ σημαντική πολύ χαρακτηριστική της σημερινής μας εποχής μην τι κοιτάτε την εποχή μας αδερφοί μου μόνο από οικονομικής απόψεως διότι βλέπετε αυτή είναι η προσπάθειά τους αυτών των αχρίων και ελεηνών να μας γυρίσουν το μάτι μόνο ότι λιγοστεύει ο μισθό μας λιγοστεύουν τα λεφτά μας πέφτουν οι επιχειρήσεις μας όξου και δεν ξέρω εγώ τι άλλο είναι απάτη αυτό μη στρέφετε εκεί την προσοχή σας γιατί εκεί ακριβώς χάσαμε τον Θεό επειδή τόσα χρόνια το μυαλό μας το έχουμε διαρκώς στραμμένο στα λεφτά. Εκεί χάσαμε τον Θεό. Αν είχαμε την πίστη στον Θεό, όπως την είχαν οι παππούδες μας και οι γιαγιάτες μας, είχανε λεφτά αυτοί, είχανε λεφτά, τι είχανε, είχανε καμιά τράπεζα; ξηκώνανε. Και όμως είδε στον Θεό, στον Θεό τα παιδιά τους και όχι ένα παιδί και δυο, 5 και 6 και 8 και 10 και 14 και 15. Γιατί ήταν οι άνθρωποι του Θεού και ο άνθρωπο του Θεού δεν κοιτάει το πορτοφόλι του, κοιτάει τα χέρια του Θεού που σκορπάνε ευλογίε. Εκείνε τι ευλογίε να επιδιώκουμε και όχι τα λεφτά και όχι αυτά τα ευρώ με τα οποία μας έχουν κάνει να σερνόμαστε πίσω τους και να τους χιλιοπαρακαλάμε να δώσουν, τι να δώσουν η αχροί και οι ελεγνοί? τι να δώσουνε στους πολίτεκνους να δώσουνε στους πολίτεκνους όχι τίποτα ασπλαχνία σκληρότητα αυτοί οι οποίοι κατάκλεψαν το έθνος σου παριστάνουν και τους αθώους τώρα νύμουν τα σκύρας του δεν ξέρουν τίποτα Ακούστε όμω, τώρα ο Πέλεγης θα πέσει στα κεφάλια μας, προσέξτε. Διότι εσείς θέτε και εγώ φταίω και όλοι μας φταίμε. Εγώ μάλλον δεν φταίω, όχι δεν φταίω. Εδώ δεν μπορώ να ρίξω ευθύνη στον εαυτόν. Διότι είστε μάρτυρες όλοι ότι εγώ έχω τώρα χρόνια ολόκληρα που σας φωνάζω μην ψηφίζετε, μην ψηφίζετε, δεν σας τα έχω πει. Μπορεί να με μαρτυρήσει κάποιος ότι ανήκω σε κάποιο κόμμα, Μπορεί να μου πει κάποιος ότι εγώ υπερασπίστηκα ποτέ κάποιο κόμμα από τούτη την έδρα, ποτέ. Κραυγάζω και λέγω συνεχώς, μα βρίστε τους, μα όλους. Όχι. Εσείς εκεί επιμέρετε, άκουσε λοιπόν τώρα. Στίχος 5. Θαυμάσε πρόσωπον ασεβούς ούκαλο. Το να θαυμάζει, λέει και το να τρέχεις πίσω από πρόσωπον ασεβούς, από άνθρωπο ασεβή, είναι έσχος, είναι ντροπής σου, είναι αμαρτία βαρύτατη. Δεν είναι καλό πράγμα. Ποιος τους ψήφισε αυτούς που βγήκανε επάνω, ποιος εγώ τους ψήφισα. Και τους μεν και τους δε. Ό, και... Όλους, όλους, όλους, όλους, όλους. Και τώρα τα πληρώνουμε. Είναι το κόστος της αμαρτίας μας αυτό. Είναι το κόστος της ασέβειάς μας. Και θα έρθουν και χειρότερα. Θυμηθείτε το. Θα έρθουν και χειρότερα. Και θα το επιτρέψει ο Κύριος το χειρότερα για να πάμε έστω και εξ να πάμε κοντά του. Έστω και εξ Είναι λοιπόν. Είδες τι λέει. Θαυμά πρόσωπο να σε βούς ού καλό. Τι έχει, γιατί τον ψήφισε, τι καλό είδες σε αυτόν τον άνθρωπο, τι σου έδειξε, ποια είναι η καλή πλευρά της ζωής του, τι είναι αυτό το οποίο εθαύμασες και συγκινήθηκες και έσπευσες να το ψηφίσει τι είναι αυτό, ποιος είναι αυτός, τι είναι, άγιος άνθρωπος είναι, Έβαλε καμιά υποψηφιότητα ο πατήρ Παΐσιος, ο πατήρ Πορφύριος να πάει να σου πω όχι ψήφισέ τονε, όχι ψήφισέ τονε. Πώς το λένε, δαγκωτό. Εκεί ναι. Και ε, βρήκατε εσείς κανένα τέτοιο που βάζει υποψηφιότητα ποτέ. Ακούσατε εσείς περί κανένα τέτοιο. Όχι. Όλοι είναι μη του αγγίξεις. μην του αγγίξεις. Λέρα είναι. Λέρα, όπου και ανακομπήσεις λερώνεσαι. Και με τι θαυμαστές ακόλουθη αυτών των ανθρώπων. Τους μισείς, όχι δεν τους μισώ, εύχομαι ο Θεός να τους δώσει μετάνια. Εύχομαι ο Θεός να, έστω αφού βγήκανε που βγήκανε, να τους δώσει μυαλό να, να κοιτάξουν, να... να κυβερνήσουν τότε το λαό έστω, έστω να τους δώσει λίγο φωτισμό αλλά φέρετε ότι αυτοί δεν καταλαβαίνουν από τέτοιο ποιος τους φύβησε ποιος τους έκανε ποιος, σε ποιον γίνατε εσείς γίνηκατε ακόλουθη αυτόν τον ανθρώπο μην μιλάτε να με ακούτε εγώ δεν ζητάω το λόγο από κανένα το ξέρω ότι φταίμε το είπα πρώτος εγώ ότι φταίμε Δυστυχώ φταίμε για να δεις ότι η Αγία Γραφή δεν κάνει λάθος. Εφόσον εσύ τους διάλεξες, τώρα ήρθε η ώρα να ακούσεις εκείνο που λέει ο Ισαΐας. Και οι άρχοντες λέει ημών, καλαμώνται ημάς. Ξέρεις τι σημαίνει καλαμώνται? Ε, Έχεις τι σημαίνει. Πώς πάει, πώς πάει ο, ο γαλοπουλάς τους, θυμάστε τους γαλοπουλάδες, τους παλαιούς που βγαίναν στους δρόμους με τα γαλόπλα και αγοράζαν ο κόσμος ζωντανού γαλόπλου μέσα από τον δρόμο. Το θυμάστε αυτό? Ε, με το καλάμι. Έτσι. Αυτό σημαίνει καλαμώνται. Καλαμώνται πάει έτσι. Τραβάτε τώρα. Κοπάδι προχωράτε. προχωράτε. Πώ πήγαινε ο γαλουπλά, Μια από εδώ το καλάμι, Μια από εκεί προχωράμε τα καλόπλα. Έτσι. Έτσι μα κάνανε. Καλαμώνται. Προχωράτε τώρα. Μα δεν θέλουμε, δεν συμφωνάμε. Θέλετε, δεν θέλετε, προχωράτε. Και οι άρχοντε ημών, καλαμώνται οι η ώρα να πληρώσουμε. Γιατί θαυμάσαμε, θαυμάσαμε, ποιου θαυμάσαμε, τους Αχρίους και Ελεηνούς. Θαυμάσαμε αυτούς που δεν πατήσαν ποτέ το πόδι τους στην Εκκλησία. Θαυμάσαμε αυτούς που δεν είπαν ποτέ μια σωστή κουβέντα. Θαυμάσαμε τους ψεύτες και απατεώνες. Θαυμάσαμε αυτούς οι οποίοι... οι οποίοι καταχράστηκαν και την εμπιστοσύνη και την αγάπη του λαού. Θαυμάσαμε αυτούς οι οποίοι μας ενέπαιξαν και μας εμπέζουν και όχι εμάς αυτός είναι, λίγο, αυτό είναι το λιγότερο εμπέζουν την Εκκλησία, εμπέζουν τον Θεό εμπέζουν τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό εμπέζουν τον Δήμιο Σταυρό αυτούς θαυμάσαμε τώρα μην μιλάς τώρα είναι η ώρα να απολαύσουμε εντό εισαγωγικών απολαύσουμε του καρπούς των εύγων μα. εσύ του ψήφισες θυμάστε τι είπε κάποτε ο Κύριος στο Σαμουήλ τον προφήτη μας δείτε τι του είπε, σας το έχω ξαναπεί φωνάζαν οι Ισραηλίτες και λέγανε θέλουμε βασιλιά θέλουμε βασιλιά, θέλουμε βασιλιά θέλουμε βασιλιά, φωνάζαν στο Σαμουήλ μπαίνει ο Σαμουήλ μέσα στην Κιβωτό εκεί μέσα στην Κιβωτό της Διαθήκης μέσα στο παράπηγμα αυτό που είχαν εκεί και λέει Κύριε τι να κάνω αυτοί φωνάζουν θέλουν βασιλιά Λέει ο Κύριος του λέει Είναι σκληρός ο λαός αυτός Αλλά εσύ πες τους Για να μην πούνε λέει κάποια στιγμή Ότι εγώ τους αδίκησα Πες τους Ότι τόσα χρόνια σας διαφεντεύει ο Θεός Έχετε παράπονο Τι τον θέλετε το βασιλιά Ξαναβγήκε έξω ο Σαμουήλ Λέει του είπε, είπε τα λόγια του Θεού Τόσα χρόνια σαν διαπαιδεύει ο Θεός Τι τον θέλετε το βασιλιά Όχι θέλουμε βασιλιά Θέλουμε βασιλιά Ξαναμπαίνει μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου Κύριε λέει θέλουμε βασιλιά Συνεχίζουν να θέλουν βασιλιά Πες τους του λέει ο Κύριος Ότι οι βασιλείς θα τους πάρουν τα κορίτσια τους Και θα τα κάνουν θεραπενίδες Θα τα κάνουν φιλενάδες Θα τα έχουν μέσα εκεί Θα τα χαρέμια τους Όχι αυτή τίποτα θα κλάψουνε όπως και κλάψανε όπως και κλάψανε διότι όταν φωνάζει ο Κύριος και εμείς οι αχροίοι και ελεηνοί τα λόγια του Θεού τα αφήνουμε να φεύγουν έξω από τα αυτιά μας και κρατάμε μέσα στα αυτιά μας τις βλακώδεις απόψεις και γνώμες του καθενός εκεί θα καταδείξουμε θαυμάσε πρόσωπον ασεβούς ου καλόν, μη στέκεσαι με θαυμασμό, μη σκέφτεσαι πότε θα έρθουν οι εκλογές για να ξαναψηφίσεις και να ψηφίσεις εκείνον που θαυμάζεις και εκείνον που καμαρώνεις, δεν είναι τίποτα, τίποτα δεν είναι, σκουπίδια είναι το απέδειξαν και το αποδεικνύουν ανά πάσα ώρα και κάθε στιγμή, σκουπίδια για την Εκκλησία, σκουπίδια για τον Θεό, τίποτα δεν είναι είναι η βλάστημοι, είναι η εσχροί, είναι οι αχροί του οποίου δυστυχώ εμεί του κάναμε θεού και τρέχουμε κοντά του. Και καλά να πάθουμε. Διότι ο κύριο μα φωνάζει, μην πεπίθατε, επάρχοντα σε ποιού ανθρώπου και εσύ λε, όχι κοντά στον Κοντά του, κοντά του, κοντά του να τον στηρίξουμε, να νικήσουμε, να του φάμε του άλλου, να του φάμε του πράσινου, να του φάμε του μπλε, να φάμε του κόκινου, να του φάμε. Φάτε του. Φάτε του λοιπόν, για να δούμε που όλου τώρα μας τρώει η λερνέα Ήδρα της Μασονίας θαυμάσαι πρόσωπο να σε βούς που καλό ουδέ όσιον εκλείνει το δίκιον εν κρίση τι λέει αυτό Τι γινόταν και τι γίνεται μέχρι σήμερα όταν γίνεται καμιά δίκη. έτσι; Και ακούς ότι κατηγορούμενος, κατηγορούμενος είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Υπάρχουν μερικοί που κάνουν μήνυση στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μήνυση στον πρωθυπουργό, μήνυση στον υπουργό, μήνυση μήνυση μήνυση μήνυση. <ΣΣΣ> Ακούσατε ποτέ να καταδικαστεί κανένα τέτοιο. Ακούσατε. Τα και την πληρώνουν. Εβρέθηκαν ανθρωπάκια που θέλησαν να υψώσουν το ύψος τους και να πούνε «Ε, τέρμα στην πλευσιά, τέρμα στην αδικία, τέρμα». Δεν σας αντέχουμε άλλο. Μήνυση. Ποιο μήνυση. Τι νοσπορτα χτυπάς. Από ποιον περμένεις να βρεις το δίκιο σου. Το δικαστή. Ξεχνάς ότι ο δικαστής θα υπερασπιστεί τον Υπουργό, ξεχνά ότι ο δικαστή θα υπερασπιστεί τον Πρωθυπουργό. Τι του κάνει, τι του είπε τώρα, τι του είπε. Εγώ πέρυσι που βγήκαμε τα καρναβάλια, θυμάστε, του το είπα καθαρά. Λέει, εγώ δεν ήρθα να κερδίσω δίκη. Δεν ήρθα να κερδίσω. Το ήξερα ότι θα τη χάσω. Από, από την πρώτη στιγμή το ήξερα. Εγώ δεν ήρθα να κερδίσω δίκη. Εγώ τι πήγα να κάνω, του το έλεγα να είναι παρόν ο Νίκος εδώ που ήταν μέσα στο δικαστήριο. Εγώ δεν ήθελα να κερδίσω δίκη, γιατί πήγα εκεί, γιατί, γιατί, να χαρούνε κάποιοι ιερείς, γιατί το ράσο επολεμεί το τότε, να χαρούνε κάποιοι ιερείς, έστω και χωρίς να το δείξουν, να χαρούνε, να φτερουγήξει η καρδιά τους, ότι να, κάποιος μιλάει υπέρ του ράσου, κάποιος μιλάει υπέρ της ιεροσύνης. Μέσα σε όλο αυτό το συρφετό, μέσα σε όλο αυτό τον όχλο, μέσα σε όλους αυτούς που θα κραυγάζουν και θα χειροκροτάνε, για εκείνο το ελεηνό άρμα, θα υπάρχει και κάποιος ο οποίος θα φωνάζει και θα διαμαρτύρεται. Είναι και αυτό μια παρηγορία. Ούτε λέει ο Όσιος, ο Όσιος είναι... Ο δικαστής, αυτός ο οποίο έχει αναλάβει να κρίνει τον, με τον νόμο του Θεού, ούτε είναι δίκαιο, λέει, ο όσιο ο δικαστής, να παρεκκλίνει από το δίκαιο και να δίνει, να δίνει το δίκαιο εκεί που δεν ταιριάζει. Να δίνει το δίκαιο στον άδικο και το άδικο στον δίκαιο. Θαυμάσαι πρόσωπο να σε βους Για όλου το λέει, προπάντων όμω το λέει, για αυτού οι οποίοι κάθονται στι έδρε των δικαστών και θαυμάζουν το πρόσωπο του μεγάλου και τρανού που μπαίνει στην αίθουσα. Και επειδή το θαυμάζουν, σου λέει τώρα να τα βάλουμε με τον Πρωθυπουργό, θα τα βάλουμε τώρα. Να τα βάλουμε τώρα με τον Πρόεδρο τη θα τα βάλουμε τώρα. Θα τα βάλουμε, χάθηκαμε. Χα, δώσ' του το δίκιο να τελειώνουμε αυτό όμως είναι ο επίορκος δικαστής είναι ο δικαστής εκείνος που δεν σεβάστηκε ούτε την ιδιότητά του αλλά ούτε σέβεται και τον νόμο του Θεού τον νόμο που κρατάει στα χέρια του και αυτό πρόσεξε δεν είναι μόνο για τον δικαστή είναι και για σένα και για μένα που κάνω το δικαστή πολλέ φορές όταν έχεις και εσύ πολλές φορές δεν έχεις να δικάσεις πολλές φορές δεν έχεις Πόσες φορές βρίσκεσαι μπροστά σε μία δίκη και καλείσαι να πεις και εσύ όχι την άποψή σου απλώς αλλά να πεις την καθοριστική άποψη Πόσες φορές έχει τύχει να αδικία και μάλιστα σκοπίμως να αδικίσουμε ποιο έχει δίκιο έχει δίκιο ο Δεσπότης ή ο Παπάς α ο Δεσπότης γιατί, γιατί έχει τα γαλόνια. Α, έχει τα γαλόνια. Και ο Παπαδάκος που είναι όξο, μακριά στο χωριό α, εκείνος είναι α, Παπαδάκος. Εκείνος έχει άδειο. Αδερφοί μου, ξέρετε τι περμένουν πολλοί άνθρωποι. Το είπε κάποτε ένας Άγιος Δεσπότης. Άγιος Δεσπότης που είχε δικηθεί εδώ. Είχε αδικηθεί και του λέγανε τότε γύρω το περιβάλλον του άνθρωποι που τον έβλεπαν και ο οδυνάτο και υπέφερε. Του λένε γέροντα λέει να πας στο δικαστήριο να ζητήσεις το δίκαιο σου. Ξέρετε τι απαντούσε. Εγώ το δίκαιο μου θα το βρω εκεί πάνω. Έλειξε. Το δίκαιο μου θα το βρω εκεί. Έλειξε. Δεν θέλω τίποτα. Αδίκω τον είχαν ξυλώσει από την έδρα του, τον είχαν διώξει, ήταν από αυτού του περίφημου 12 αδίκω διοχθέντε μητροπολίτες Επέθανε από τον καημό του, επέθανε από τη σορχόρια του νεότατο άνθρωπο και έλεγε μέχρι τελευταία στιγμή: Εγώ το δίκαιο μου θα το βρει εκεί πέρα. Όπω και το βρήκε. Γιατί έχει πεθάνει και οπωσδήποτε ο κύριο τον έχει εκεί κοντά του, επίλεκτον πλέον. Και αυτό περιμένουν όλοι. Όλοι οι αδικηθέντε εδώ, διαβάστε την αποκάλυψη. <laughs> διαβάζετε, έγραφε, <laughs> δεν διαβάζετε. Πρέπει να Να να δείτε τι λέει εκεί η αποκάλυψη. Κάτω λέει από το θρόνο του Θεό, από το θυσιαστήριο είναι, είναι όλοι οι άγιοι Μάρτυρες Όλοι οι άγιοι μάρτυρε. Και κάθε τότο, τόσο λέει, τρίζουν τα οστά των μαρτύρων και βγαίνουν φωνέ. Και λένε στον κύριο Εκδίκησον ημίλ. Ζητάμε εκδίκηση. Ζητάμε εκδίκηση. Γιατί? Γιατί όλοι αυτοί αδικήθηκαν εδώ. Όλοι αυτοί διαπομπεύθηκαν εδώ. Όλους αυτούς τους έσπαξαν με το χειρότερο τρόπο σαν τα κατσίκια. Τους πέταξαν στα ποτάμια. Τους διέσυραν. Όλοι αυτοί έφυγαν από τούτο τον κόσμο με το στίγμα του πλάνου, του παλιανθρώπου, του εγκληματία και όλοι αυτοί περιμένουν τη δικαίωσή τους την οποία δικαίωση θα τη βρούνε σίγουρα από το Θεό το είπε ο Κύριος μακάρι λέει εστέ όταν σας αδικήσουν οι άνθρωποι ο μιστός πολύς της ουρανίας. ελάτε εγώ εγώ θα σας δικαιώσω και συνεχίζουμε και στον τελευταίο στίχο για σήμερα τον έκτο στίχο χίλιο άφρονος άγους είναι αυτόν ισκακά. κακά ποιος είναι ο άφρονο, είναι ο ασεβής ο άμυαλος άνθρωπος αυτός που έχει βγάλει το Θεό από τη ζωή του αυτός αν τα χείλη του αν αφήσει τη γλώσσα του να μιλάει ο, ο κρύψου κρύψου, βούλος στα αυτιά σου μην ακούσεις μην ακούσεις το στόμα του Σύντες τι λέει εκεί, τι λέει εκεί τη Μεγάλη Παρασκευή, το βράδυ εκείνο το εγκόμιο που διαψάλουμε εκεί στον Επιτάφιο. «Βόθρος βαθύς το στόμα Εβραίων Παρανόμων» «Βόθρος βαθύς το στόμα Εβραίων Παρανόμων» Το στόμα του Ασεβούς είναι σαν τα στόματα των Εβραίων, των Παρανόμων που ήβριζαν και βλαστιμούσαν τον Κύριο εκεί στη Σταύρωση του, βόθρος, βόθρος, λύματα Βόθρος, κοκριά του σατανά. Βόθρος, τολμάς να κάτσεις από πάνω απ' ένα βόθρο να βλέπεις, ούτε να ειδείς μπορείς ούτε και να μυριστείς. Πρέπει να πιάσεις και τη μύτη σου, να κλείσεις και τα μάτια σου, να μην, να μην καταλάβεις πού βρίσκεσαι. Βόθρος βαθύς το στόμα Εβραίων Παρανόμων. Έτσι είναι και εδώ. Έτσι κι ανοίξεις το στόματάκι του το στοματάκι του ο άφρον ο ασεβής βόθρος βαθίστος το το στόμα του έχει μέσα η καρδιά του έχει μέσα να ξεβράσει φίδια, σκορπιούς, σκουλίκια ό,τι θέλεις, ό,τι κρύβει, ό,τι κρύβει, κρύβει η λάσπη ό,τι κρύβει η μούχλα ό,τι κρύβει η κοπριά έχει να τα βγάλει από το στόμα του ο ασεβής γι' αυτό να τον ευριάζεις τον ασεβή ούτε να τον πολύ κάνεις παρέα τον ασεβή. Ούτε να τον πειράζει ούτε να τον πολύ παρέα. Και το λέω αυτό διότι έχετε, και ασεβείς ασεβεί έχετε και ασεβείς γυναίκες έχετε και ασεβει παιδιά έχετε και, πολλές φορές, λές, μα δεν του πατήματα. γιατί υπάρχει και τον ενοχλεις. Άσ' Δεν ξέρεις ότι θα πλαστιμίσει τον Κύριο την Παναγία, το ξέρεις αυτό. Δεν το καταλαβαίνεις αυτό. Τι πας και τον ζολεύεις. Α, παράχνα Έχεις να Έτσι θα κάνεις κάτι για τον Κάνε προσευχή. Γονάτισε και κάνε την προσευχή σου. Άστο. Είναι δαιμονισμένος ο άνθρωπος. Έχει δαιμόνιο. Και δαιμόνιο τι. Όπως έλεγε ο Μακαρίτης ο Κυριώρης αιωνία του Ημίμη έχει κυριαρχικό δαιμόνιο δεν είναι κανένα διάολάκι μικρό, είναι δαίμονας, εως είναι, αυτούς που έχει μέσα του. Χίλιοι άφρονος, άγους ειν κακά, ύβρις, κατάρες, βλαστιμίες, εσχρότητε αυτά είναι τα λόγια που βγαίνουν από το στόμα του άφρονος. Και τι είναι αυτό τι σημαίνει αυτό είδες τι λέει άγγος είναι δηλαδή τον πιέζουν, τον σπρώχνουν όλο και σε πιο βαθύτερη κόλαση Αλλά το άγουσιν είναι κακά έχει και μια άλλη ερμηνεία αυτός ο άνθρωπος τι περιμένει στη ζωή του πλέον τι περιμένει για την οικογένειά του τι περιμένει για το παιδιά του τι περιμένει αυτός που τα υβρίζει, τα βλαστημάει, τα εσχρολογεί, δεν ξέρει, δεν τα άμαθε ποτέ να κάνουν, ούτε το σταυρό τους δεν τα άμαθε να κάνουν. Τι περιμένει αυτός ο άνθρωπος. Θα κλάψει, θα κλάψει με μαύρο δάκρυ, γιατί η οικογένειά του θα διαλυθεί. Θα διαλυθεί στα εξών συνετέφ. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα για μια οικογένεια ο πατέρας και η μάνα πολλές φορές με τέτοιους τρόπους να παραδίνουν τα παιδιά τους και την οικογένειά τους γενικά στον όλεθρο, στον όλεθρο στην εξολόθρευση μπορεί να σταθεί η οικογένεια έτσι αμαρτίες γονέων παιδεύουν σημαντικά Τι αμαρτίες του πατέρα και της μάνα ποιος θα τα πληρώσει τα παιδιά θα τα πληρώσουν Δεν το καταλαβαίνει ο πατέρας. Δεν θέλει να το καταλάβει. Δεν θέλει να το καταλάβει μάνα. Γιατί, διότι είπαμε είναι ασεβείς αλλά είδατε πως τους ονομάζει εδώ. Είναι αφρονές. Δεν έχει εδώ τίποτα. Ο διάλος το έχει σκορπίσει το μυαλό. Δεν έχει τίποτα μέσα στο κεφάλι του. Δεν θέλει να σκεφτεί, δεν θέλει να κάτσει να σκεφτεί τι κάνω αυτή τη στιγμή, τι κάνω. Έστειλα το παιδί μου στο διάβολο Έστει το παιδί μου το ίδιο ακούω πολλές φορές εκεί φωνάζουν μανάδες, πατεράδες εκεί στα μπαλκόνια γύρω εκεί να πας στο διάβολο να πας στο διάβολο το παιδί του εκεί κλαίει το μωρό και φωνάζει το μικρό εκεί να πας στο διάβολο να πας στο διάβολο κύριε πάει το παιδί δεμονίστηκε. το παιδί δεμονίστηκε! Το παιδί δαιμονίστηκε. <σ Page> Δεν υπάρχει χειρότερη κατάρα του πατέρα της μάνας να παραδώσει το παιδί στον διάβολο. Δώχρος βαθύ στο στόμα του άφρογους. Και ακούτε τι λέει παρακάτω για να τελειώσουμε. Το δε στόμα αυτού το φρασί θα να τον επικαλείται. Το στόμα του λέει αυτό το βρομερό, το θρασί στόμα που ανοίγει και δεν κλείνει και το μόνο που έχει να βγάζει είναι, είπαμε, σκουλίκια και φίδια και σκορπιούς και κοπριές του σατανά. Τι κάνει. Προκαλεί τον θάνατο. Προκαλεί τον θάνατο. Παίζει δηλαδή με τη φωτιά της κόλλας. αυτό είναι ο θάνατο Ο αιώγιος θάνατος. Αυτό ο άνθρωπο είναι πλέον αυτό που σα έχω πει πολλέ φορέ: είναι ο δαιμονοποιημένο άνθρωπο. Αυτό ο οποίο ξέρει ότι θα πάει στην κόλαση και δεν τον νοιάζει. Όπω ξέρει ο διάολο, το ξέρει ο θα πάει στην πόλαση. Δεν τον νοιάζει. ή και αν τον νοιάζει, δεν θέλει να κάνει τίποτα για να φύγει από την πόλαση. Δεν πάει να βάλει μια μετάνεια στο Θεό και να του πει Θεέ μου η χώρα. Και αυτό το ίδιο ο φρασίς, ο Ασεβής, ο Άφρον του λε πόσε φορέ του λες έτσι ε, δεν του λε. πάμε μωρέ στην Εκκλησία πάμε στην Εκκλησία πάμε να ξομολογηθούμε αη πήγαινε μωρέ, αη πήγαινε από εδώ αη πάμε μωρέ, όχι όχι τελείωσε. γιατί γιατί δεν θέλει να πάει όπου είναι δαίμονας είναι δυνατόν ο δαίμονας να πάει ποτέ για ξομολόγηση έχει δαιμονοποιηθεί έχει γίνει διάβολος μην το κοιτάς απ' έξω που φοράει κοστούμι και γραμμάτα και ξυρίζεται και φτιάνεται και χρωματίζεται, όχι κοίτα τον μέσα εδώ μέσα εδώ. άμα μπορεί να μπει το μάτι σου εδώ πέρα αυτός έχει κέρατα και ουρά έχει κέρατα και ουρά αυτός είναι ο δαιμονοποιημένος άνθρωπος Τελειώνουμε εδώ αδελφοί μου για σήμερα και πρώτα ο Θεός την ερχομένη εβδομάδα το ερχόμενο Σάββατο θα έχουμε και πάλι το κηρυγμά μας και θα σας πω διαταπεραιτέρω. Μέχρι τότε ο Θεός να είναι μαζί σας, Χριστός Ανέστη, να έχετε τη χάρη και την ευλογία του Κύριου.